Στήγη 21 ως 28 προαναγγελία του Πάθους. 21. Από τότε ήρχεσεν ο Ιησούς να διδάσκει σαφώς και καθαρά τους μαθητάς του ότι πρέπει αυτός να απέλθει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και αρχιερείς και γραμματείς και να θανατωθεί και κατά την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. 22. Και αφού τον επήραν ιδιαιτέρως ο Πέτρος ήρχεσαι ζωηρά να τον προτρέπει και έλεγεν «Ο Θεός να σε φυλάξει από αυτό, Κύριε. Δεν πρέπει εις τον Μεσσία να γίνει αυτό που είπες.» 23. Ο Κύριος όμως έστρεψε και είπε προς τον Πέτρον «Πήγαινε πίσω μου και φύγε από εμπρό μου, σατανά. Μου είσαι εμπόδιον στον δρόμο του καθηκοντός μου και πειρασμός. Διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν στον Θεόν, αλλά εκείνα που αρέσουν στου ανθρώπου. 24. Τότε ο Ιησούς είπε νησούς μαθητάς του «Εάν κανένας θέλει να με ακολουθήσει ο σοπαδός μου ας διακόψει κάθε σχέση προς τον διεφθαρμένον υπό της αμαρτίας εαυτόν του και ας λάβει τη σταθεράν απόφαση και θάνατον σταυρικών και βίων να υποστεί και να με ακολουθήσει μιμούμενος καθόλου το παράδειγμά μου. Μη δηστάσει δεν προβεί στις αποφάσεις και θυσία αυτά. 25. Διότι εκείνο που θέλει να σώσει τη ζωή του αυτός θα χάσει την πνευματική και μακαρίαν ζωήν και εκείνος που θα χάσει τη ζωήν του δια την ομολογίαν και πακοήν του προς εμέ, θα την έβρινε στον μέλλον ταβίον όπου θα κερδίσει την αιώνιον ζωήν. 26. Η αιώνιος δάφτη ζωή είναι το παν διότι ποιον ωφέλη έχει ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρον χάσει δε την ψυχήν του η οποία ως πνευματική και αιωνία δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά ή εάν ένας άνθρωπος χάσει την ψυχή του τι θα δώσει ως αντάλλαγμα με το οποίο θα εξαγοράσει αυτήν από την αιωνία αναπόλυαν 27 Πράγματι δε ο κάθε άνθρωπος πρόκειται ή να χάσει ή να κερδίσει την ψυχήν αυτού διότι μέλει ο του ανθρώπου να έρθει περιβεβλημένος την δόξα του πατρός του με τους αγγέλους του και τότε θα αποδώσει έκαστον σύμφωνα με τα έργα του. 28. Αληθώς σας λέγω ότι υπάρχουν μερικοί από που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατον προτού να είδουν, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος να καταλύεται με την καταστροφή των Ιεροσολύμων και του Ναούτων και με τον διασκορπισμό του Ισραήλ, η Παλαιά Θεία και διαθήκη. Για να θεμελιωθεί με δύναμη ακαταγόνιστων και υπερφυσική η νέα θεία εν τον κόσμο, την οποία θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ως άλλη βασιλεία του Θεού επί της γης.